Σχετίζεται με την παραχώρηση του χτιρίου και Κεκικαμέα, mm. του Κεφιάπ, και Κεκιαμέα Κεφιάπ, ε, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση ερμαθρόδηδηδη. Κανένα δεν ξέρει πού ανήκει. Με, με, ανήκει στο νοσοκομείο τη Ρόδου. Από τη ΔΥΠΕ παραχωρημένο. Το νοσοκομείο τη Ρόδου δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα λειτουργικά έξοδα συντήρησης και επισκευή του χτιρίου. Έχουν γίνει διάφορε παρεμβάσει από άτομα δηλαδή, ή από τούμα οι οργανώσει μέσα οι οποίε ε, δεν του ανήκει ο χώρος αλλά έχουν γίνει διάφορε άλλες παραβάσεις στο παρελθόν το κτίριο αυτή τη στιγμή έχει άμεση ανάγκη επισκευών και συντηρησής αλλά το κυριότερο έχει άμεση ανάγκη να λειτουργήσει με το σκοπό το οποίο είχε γίνει δηλαδή να λειτουργήσει και να γίνει ένα ανοιχτό κέντρο από και αποκατάσταση, το οποίο δεν υπάρχει στα 181 λοιπόν και είναι ένα κέντρο το οποίο το έχουμε ανάγκη έχουμε καθημερινά μάρτυ Όλοι αυτοί, όλοι, μη βλέπετε τον, μη, τον κατάλογο των ασθενών που, τον κατάλογο των ε, θυμάτων των αρχιών τα οποία ε, αποβιώνουν μην ξεχνάμε και τις περαβολές απόλυσαν όλοι αυτοί που πάνε σε μονάδα όλοι αυτοί που χρειάζονται αποκατάσταση όλοι αυτοί που είναι, αυτούς τους κάνουμε και δεν υπολογίζουμε τι, ε, την ζημιά η οποία υπέρχεται και την οικονομική ζημιά στο περιβάλλον και το λεπιγορία και το στρες και όλα τα υπόλοιπα Με αυτή τη λογική εμεί αποφασίσαμε ε, σ μετά από, από συνεννοήσει και την, φυσικά και με την προσέλιξη και την ενθάρρυνση του Δημάρχου, να προχωρήσουμε και να κάνουμε προσπάθειε ώστε το κτίριο αυτό του ΚΕΦΙΑΠ, του ΚΕΦΙΑΠ, και ΚΕΓΑΜΕΑ, να περιέλθει στο Δήμο τη ΡΟΔΟΥ. Με το σκοπό να αναμορφωθούν οι δομέ στον ΚΚΑΜΕΑ, να γίνουν περισσότερο λειτουργικοί χώροι και επιτέλου να λειτουργήσει αυτό το κέντρο ένα εξοπλισμό τεράστιο, ένα εξοπλισμό πάρα πολύ καλού, ο οποίο καταστρέφεται μέρα με την ημέρα, μένει αναξιοποιητό και επιτέλου να μπει μια τάξη σε αυτό το ίδρυμα, το οποίο είναι μια μεγάλη επένδυση, η οποία έκανε το κράτος, και δυστυχώς εμείς δεν θα δήκαμε κανεί να την αξιοποιήσουμε και να τη θέλουμε ζώσεις οι οποίε πρέπει να γίνουν.